Ναι, είμαι χάλια σήμερα. Τι είσαι, Είμαι χάλια σήμερα. Ε, τώρα γιατί μου το λε, Για να με κάνει και χειρότερα. Αφού ξέρει ότι με στεναχωρεί η κατάσταση τη υγεία σου. Ε, με τον Άδον. Με τον Άδον, είμαι πολύ χάλια. Με τον Άδον, είναι δε. Τότε με στεναχωρεί κατάσταση τη υγεία του. Όχι, ρε, με την δικιά μου την υγεία. Στα ίδια μου τον Άδον είναι αμφιγό. Απλά έχει να γράψει από τη Δευτέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Στο Twitter, ρε. Τα σοβάρεψε. Τι να κάνε. Ξαφνικά σοβάρεψε ο Καλά είπαμε, λέμε τώρα καμία και το παράκανε. Σοβάρεψε. <laughs> κάνει τον καλό τώρα και του συνεπεί η υπουργό. Ασε μα σοβά Τι περιμένει δηλαδή, ο καμένο τώρα περιμένει απάντηση από τον τουρνάρα. Εννοείται. Σκουλί, τα τα, τα σκουλή και αυτά. Ε, τι περιμένει δηλαδή, περιμένει ο καμένο να τον απαντήσει, θα περιμένει μέχρι τη δεύτερα παρουσία. Ε, το πιάσαμε τον κ. Να σου πω. Εγώ είμαι αυτό. Επειδή είναι εσύ, θα το επειδή το καλοκαιράκι εκεί που θα πάμε, δεν θα πιάνομε το ραδιοστασμό. Για, να μην πάτε. Για πε τον κύριο Νίκο να μα έρθει ένα σεντάκι για το καλοκαίρι. Ο Αποστόλης. Ναι. Μιλάμε τον Αποστόλη. Μιλάς. Μαρία το πιάσαμε. Ας τον κάτω. Ε. Και Μαρία το ίδιο λέει και α μην είναι εκεί. Το πιάσαμε, τον πιάσαμε. Και η Μαρία, και η Μαρία. Εσύ δεν χαίρεσαι μόνο πόσο που πόσο το πιάσαμε. Τη Αποστολή, μια χάρη θέλαμε σένα δε. Τι θε, ρε. Σε ακούει η κοπέλα μου αυτή τη στιγμή. Η Μαρία. Λέτερα. Όχι, η Μαρία είναι η συνάδελφό μου που σε βρίζει γιατί σε βάζω και σε ακούω κι εγώ. Ποια είναι η κοπέλα σου. Η κοπέλα μου είναι η Ουρανία. Ωρανία oh, oh, μου, ουρανέ μου, κοπέλα του. Χαρά μου, πε μου. Πε καμιά καλή κουβέντα. Δεν με θέλει η Αποστολή. Δεν με θέλει να με πατρέψει η Αποστολή. Πολύ με στενα χωρεί αυτό. Έχει τηλέφωνο να πάρω, να την πίσω, για σέ Αέρα. Πες, ακούει. Δεν είναι σωστό, ήθελα κατη. Να πω, Εγώ, για σένα θα έλεγα τώρα. Ε, θέλω Ωραία μου είναι ωραία. Καλή, καλή. Καλή, για σένα μόνο θα πω. Κατάσταση ε, θα φτιάξω. Για κανένα άλλον. Για σένα. Για μένα, ναι. Για κανένα, για σένα. Ε? Τίποτα λέω, ναζε καλά μακροημέρευση εύχομαι Πώ το βλέπεις στο νέο σχήμα, πολυμορφικό. Ε, κοίταξε, είναι και το Αγίου Πνεύματο, οπότε θα έχουν κάποια βοήθεια. Εγώ λέω, τι λες και εσύ. Δεν είναι το Αγίου Πνεύματο. Τα Αγίου Πνεύματο πήγαν και ορκο... ορκίστηκαν. Δεν ορκίστηκαν το Αγίου Πνεύματο. Πότε. Την επόμενη, χθε. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά να... δεν το έχει προετοιμάσει σωστά. Ο Αδονή πουλάει, πουλάει μέχρι στιγμή τα βιβλία για του αρχαίου, έτσι. Ναι, ε, και τώρα. Απλά θα πιάσει άλλου αρχέ. Τώρα το... υποκράτη, α πούμε. τον Ιπποκράτη αυτό. βρε Αποστόλη Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Αυτό ήθελα να πω. Το δικό μου το πνεύμα συγκρίνεται με το δικό σα και τα ε, λέμε και τα δύο, δύο μεγάλα. Άστο, άστο, άστο. Α μην γίνει αυτή η συνάντηση. Αποστόλι. Έλαγιά, για. Να σου πω κάτι. Θέλω να συσφίξουμε λίγο τι σχέσει μα. Εγώ δεν έχω ανάγκη, δεν είναι καθόλου χαλαρέ. Θέλω να έρθω. Αν θε, μπορούμε και... να συσφίξουμε λίγο τον κόλλο μα. Που εκεί υπάρχει μια ανάγκη. Είσαι πρόστηχο. Θέλω να συσφίξουμε λίγο τι σχέσει μα. Θέλω να περάσω από εκεί να... να πιούμε να σε κεράσω έναν καφέ, Μπορώ. Α, φοβάμαι, δεν γίνεται. Κοίταξε, έχω ένα πρόβλημα όμω. Θα περάσω τον άλλο μήνα. Τα 4 ευρώ που θα γλιτώσω από, τη... από την ΕΡΤ, θα... θα τα γλιτώσω τον άλλο μήνα. Θα περάσω τον άλλο μήνα να κεράσω εσένα ένα καφέ και θα περάσω και τον παράλληλο Είναι να κεράσω τον καλαμπόκι έναν καφέ. Γίνεται, μπορώ. Ναι, με. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Για να πάω εγώ τα παιδάκια μου για μπάνιο, θέλω μαζί με τον Μπόμπολα τα διώδια 28 ευρώ. Αυτά πώ θα γίνει να τα γλιτώσω, Αποστολή, για να πάω ένα μπάνιο. Γιατί ρε παιδάκι και εσύ να πας, ε, με τα διώδια του Μπόμπολα. Πριν την εδώ, κάναμε, δεν βουτάγαμε. Να, δε να πα με τον παλιό τρόπο. 21 Του τρόπου, οι γιαγιάδε μα περπατάγανε στα χωράφια, στα βουνά. Χιλιόμετρα yeah. κάνανε κάθε μέρα δεν παραπονιόντουσαν. Δηλαδή, να φύγανε το μαρούσι 50 χιλιόμετρα να πάω στον κάλαμο, πόσε μέρε θέλω για να πάω. Να μάθουν να περπατάνε τα παιδιά. Δεν πάνε πουθενά και κάθονται σε ένα κομπιούτερ όλη την ώρα. Βρε Καραγκιούλη, ο καλάμο είναι 50 χιλιόμετρα. Να πάω και να έρθω, Θέλω 20 ώρε περπάτημα. Καλά είναι. Καλά είναι έτσι. Είδε μετά θα εκτιμήσει το μπάνιο. Και όντω, θα, θα κάνει όλο το καλοκαίρι ένα μπάνιο, όπω ζήτησε. Έλα, Αυστόλη, είκοσε το λοιπόν. Έλα, δεν μπορεί, δεν μπορεί ο Αντώνη, το κατάλαβε. Είναι γάπα τα παιδιά ο Αντώνη. Τον έβαλε Υπουργό Υγεία, να αστρέφετε όλη μέρα με γιατρού. Δεν μπορεί. Θα βρεθεί η αγωγή για πάρει του. Να το κάνει κάποιο καλάδε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Το έβαλε δεν έβλεπε, δεν παίρνει τίποτα. Πήγαινε σε ολάθο για τρού. Ναι, τον... γίνεται καλά. Αυτούν... Τώρα που τον έβαλε υπουργό και θα αποτραβητεί από τα κανάλια και από τα social media, τώρα θα γίνει καλά. Θα γίνει τώρα θα ρωτήσει περισσότερο. Ναι, Θα βρείτε τη σωστή αγωγή. Αν και πρώτη μέρα στο Υπουργείο, οπότε είδα δεν θα μια δήλωση την έκανε στο Skype. <laughs> Μετά βγήκε και στο Mega, παρόλο που δεν προλάβει και ήταν ο φόρκο τη εργασία τέτοιο. <laughs> βγήκε μια τηλεφωνική γρήγορη, κάτι έκανε. Μια τζουρίτσα την πήρε πρώτη μέρα. Γεια σα. Γεια Μου δίνετε τη συχνότητα στην καλαμάτα του Real Μισό λεπτό. Real καλαμάτα. Καλαμάτα. 96 και 4. Ευχαριστώ. Σαμαρικό. Σαμαρικό. Είστε. Σαμαρά. Ναι. Ωχήρε, γιατί με βρίζει. Μουσείο Ακρόπολη και έτσι. Γιατί με βρίζει, ρε. Όχι, λέω, επειδή καλαμάτα γι' αυτό. Όχι, ρε, με τσίγε έτσι. Πάντω δεν πειράζει, πηγαίνετε. Ναι, ναι. Του έχει βάλει όλου στο μουσείο τη Ακρόπολη, του άλλου θα του βάλει όλου στην καινούργια ΕΡΤ. Ποιο θα περιποιείται τη φούντα. Α, λοιπόν, ο... πηγαίνετε καλαμάτα εσεί. Αγόρι μου, επιβολή πείνα είναι άσκηση στο λαό είναι. Ποια επιβολή πείνα, παιδί μου, γιατί φούντα σου λέω. Τη φούντα θα φάμε, τη φούντα δεν την τρώμε. Βρε, κατάλαβε το σου λέω, εντάξει. Έλα, Πήγαινε για... σηκάτο, περιποιεί σου τα μ Θα αγοράσουμε του Αλβάνους πάλι Αποστόλ Ναι Άκου να σου πω Είμαι η Αρετή από Σπάρτη ε, Καλά Εμπανάζε Θέλω να με βγάλεις μια φορά και μένα. Γιατί Ωραία σε παίρνω Δεν με βγάζει! Θα λε μαλακίε! Ναι, δεν λέω αρκετά. <laughs> Κοίτα, ξέρει τι θέλω. Τι να πει, θα λε μαλακίε! Πέστε. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνουν οι αγαπημένοι μα κυβερνήτε, mm. που βοηθάνε πάρα πολύ αυτού που δεν χρωστάνε στι τράπεζε να συνεχίσουν να κρατήσουν τα σπίτια του. Και τώρα σύμφωνα με τη σημερινή ρυθμίση που κάνανε, την άκουσε. Πια. Σου ρυθμίζουν, λέει, τα χρέη. Μια χαρά. Αυτά να μην χρωστά να έχει πληρώσει όλου <laughs> του από την αρχή του χρόνου. Και επειδή εγώ φτάω και είμαι, έχω τα παιδιά μου δύο χρόνια ανασφάλιση, να πάνε να, να του πει. Α, εντάξει. Και αυτοί θα σου πουλούν να αντακατοστήσεις. <κυρίζει> Ενώ τα χρόνια ανασφάλισης ε, των παιδιών σου. Είσαι βέβαια. Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Και θα φροντίσουν και θα μεγαλώσουν και θα πρέπει και εκείνοι να σπληρώνουν την ασφάλειά τους. Πάλι να είναι ανασφάλιστα. Δεν Α, μου λε καλά. Καμίλωσε το παιδί μου να ακούω. Συγγνώμη, εντάξει. Πώ θα συνηθίσουμε. Αγαπάμε θύμιο, δεν αγαπάμε σένα τώρα, αλλά τέλο πάντων. Α, η που θε να μιλήσει και μαζί μου, να πα στο θύμιο να μιλήσει. <στοκάρω> σε παίρνουν όλε τώρα εκεί πέρα και σου κάνω. <στοκάρω> βλακίε. Λοιπόν, έχω να σου πει. Ναι, για πες την εξυνάδεση. Δεν μου λε, εσένα σε φυλάνε εκεί που είσαι, τα μάτσα. Ναι. Ναι, σε φυλά. <laughs> να θεμάστε. Λοιπόν, άκουνα τη. Πέρναγα από το Μαρού σήμερα και έχει κρούβε χαμό. Και τι φυλάνε, Την Ντίτζια. Τι θα φιλάνε Το σήμα, δεν ξέρω. Την Ντίτζια θα φιλάνε Δεν ξέρω, θα το πάρουμε. Τι θα γίνει, Τι πράγματα είναι αυτά. Αν και το κάτσα, θα πρέπει να φιλάνε τώρα από το σκάφο. <laughs> Μπήκε υπουργό ο Άθωνη. Θα πάει να το κλείσει μια μέρα ξαφνικά. Δεν μου λένε ρε φιλέ, τελικά ο Σαμαρά είναι ακροδεξιό. Γι' αυτό πήρε μαζί του τον Άτον και τον Βορείτη. Όχι, εσύ τον έλεγε ακροαριστερό, α πούμε. Εγώ, όχι, α εγώ. Εγώ θα ήθελα ένα... Αν και νομίζω ότι το πιο ακριβέ για τον Σαμαρά είναι αναρχοδεξιό. Άκου να δει, σε παίρνω από την Τίνο, την Παρασκευή έχουμε αντιφασιστική συναυλία. Διοργανώνει δράση πολιτών Τίνου. Τέλεια. Να πάμε όλοι γονατιστέ στη Άκουνε. Θα είναι και ο Σπύρο Γδαμένο, ο φίλο σου. Στην τίνο. στην τίνο. Δεν μου τα είπα αυτά. Θα στα πει. Έρθει... Όπου γονατιστέ και αυτό πρώτη. Περίμενε τώρα να πω τα δικά μου. και Άντε πε. Λοιπόν, και η Μιρέλα Πάχου θα έρθει από Αθήνα. Ε, η συναυλία θα είναι στον πύργο, στην πλατεία. Και θα παίξουμε τα παιδιά από Τίνο. Δώδεκα χορδέ. Βαγγέλη Μπακτή, Γιώργο του Δεσύπρη, Στέλλα Δελατόλα, Δημήτρη Ξουράθη, Φραγκίσκο Δαβερόνη, Μαργαρίτα Σαλταμανίκα, Ελένα μπαϊλί, Βιτάλιο Γκολουμπέγκο. Δεν τα ξέρει κιόλα. Γιάννη Βελούδιο, Ιάκοβο Καλκόπτου και Γιάννη Μιχαήλ. Ο γραμμένο δεν θα Ο γραμμένο τον είπα, πρώτο πρώτο. Θα με βγάλει. Θα δούμε. Να με βγάλει, να με βγάλει. Ισορεαγκόμενα. Καλή μου. εγώ. Καλή. Θα σε βγάλω, δε βαριέ. Έτσι κι αλλιω γιατί είναι περίμενα. Γιατί διαμαρτύρεστε για το πείσμα τη ΕΡΤ. Δεν υπάρχουν κρατικά κανάλια που εκπέμπουν τα πανελλαδικό. Το Sky, το Meta. Δεν υπάρχουν, το... λέει, μπράβο, πες Του Καρατζαφίρ έμαθα τώρα που πήρε την άδεια του ΕΣΟΡΟ. Ναι, Ο οποίο βοηθάει όπω μπορεί με τεχνικά μέσα. Ναι. Και την καινούργια ΕΡΤ, την ΕΡΙΤ. Όλοι αυτοί. Γιατί διαμαρτυρόμαστε. <συγγε> δηλαδή, ο Μπόμπολα δεν είναι κρατικό κανάλι, τι είναι. Ρε Αποστολάκη, για τη δημοσιογραφία μου, γαμμό. Σου έχω πει: Μη μου χαλάτε τα στάνταρ Εχθέ, στον Α, Γερμανίδα τουρίστρια λέει: Έπαιρνε τη σύνταξη τη πεθεράσης στην Κρήτη. Ε, λέω, ρε παιδιά, αυτά μόνο οι Έλληνε τα κάνουνε. Γερμανίδα, έπαιρνε τη σύνταξη τη Πεθεράτη. Κάνω τρέλα μου, γαμμό. Είπαμε: Οι ΕΡΠΕΛΟΥΝ 5.000 το μήνα. Αυτά τα κάνουν μόνο οι Έλληνε, όχι οι Γερμανοί. με αγόρι. Κάτσε γιατί οδηγάω. Εφείλε τώρα που άκουσα την τώρα, θα μου πει τώρα ρε φίλε και εσύ παλιό αριστερέ, πώ και θυμάσαι. Ο άντρα τη δεν είχε πει μέσα στο Νάσιο, γιατί του είχαν βρει ένα εκατομμύριο πριν ένα χρόνο και μπήκε κατευθείαν στην εντατική. Έχει βγει. Έλα τώρα. Δεν ξέρω πλάκα, έχει βγει ρε, ο άνθρωπο. Εβέβαια έχει βγει. Αφού ξεχάστηκε το θέμα, βγήκε. Α, εντάξει, εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω Και κάτι ακόμα για του ανεολήπτες. Ξέρεις πόσες χιλιάδες είναι τα κόκκινα δάνεια. Και τα δάνεια γίναν κόκκινα, είδες? Ναι. Ε, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Ξεκινήσαμε από τα δάνεια. Ωραία, λοιπόν, εγώ σου λέω πόσα είναι. Νομίζω ότι είναι και στους Αν βάλεις 800 χιλιάδες επί 4, γιατί τέσσερα άτομα έχει κάθε οικογένεια, όλοι αυτοί οι ψήφοι, αν πάνε στα κόμματα τα αντιμνημονιακά, Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κουκουέ, στην Ανταρκσία, στον γαμέλο για κάποιους δεξιούς ρε παιδιά μου που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν κουσιάσουν αυτή τη Νέα Δημοκρατία και την Χρυσή Αυγή. Τους έχουμε ρίξει. Πόσο μακρύ <Σ>... καθίσει να έχει ζάνιο και να ψηφίζεις φασόκ Νέα Δημοκρατία και κουβέλιο. Αυτό πες μου μόνο. Έλα πώς το μέχρι να το σηκώσεις χάχαμε την εκπομπή. Ένα, σιγά-σιγά το τι έχασε κι εσάς. Αυτή την καραμέλα με το Στάλιν πρέπει να τη στήσουν οι καραγκιόζηδες. Λες και όσοι δεν με τη Χρυσή Αυγή είναι σταλινικοί. Και να σου πω και το άλλο, τι κακό έκανε ο Κίτρι στην Ελλάδα, τι έκανε ο Στάλιν. Στα μου ο Κίτρι, τα χέρια μου και ο Στάλιν. Το θέμα είναι ποιο έκανε το κακό στην Ελλάδα, αυτό είναι το θέμα. Αλλά είναι τόσο καραγκιόζηδες που ούτε αυτό σκέφτονται. Και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η χώρα πήγε τα δωδεκάνισα. Από μου, Ναι. Κιά ο Μπαρμπαγιώργο είμαι. Λοιπόν, ο Βοήθειά σου. Έχω ένα φοβερό πρόβλημα. Λοιπόν, αν πάρω τώρα το θέατρο Σκιόν και φτιάξω μια κυβέρνηση, Το Πρωθυπουργό τον έχω. Την Αγγλαέα την έχω, είναι η Όφη. Το κολλητήρι τον έχω, είναι ο Άντονη. Ξέρει τι πρόβλημα έχω και θέλω, θέλω τη βοήθειά σου. Τό δεν ήθελα να το βάλω στο Χατζαντζάρι που είναι στενό συνεργάτη του Καραγιώργη, να το βάλω Στάβρακα δεν κάνει. Μπαρμπαγιώργο δεν κάνει, να το βάλω πασιά στο Σαράι. Πού να το βάλω. Θέλω τη βοήθειά σου. Βαλύει. Έλα. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί την ηλικία μου για 68 χρόνια καιρό. Πήγα να αγοράσω μια γλάστρα εδώ κοντά στον καναστόν. Έχει δίπλα του τηλεόραση, βλέπω το παπαδάκι, πρωί. Άντε λέω να δούμε τι θα γίνει με την ΕΤ. Μπα και πέσει η κολοκυβέρνηση. Και με κοιτάει και μου λέει και, με, και αν πέσει, ποιο θα βγει, δηλαδή. Θα βγει Δηλαδή, δηλαδή ποιο είναι καλύτερο. Έτσι. Πεύγοντα από εκεί συναντάω μια. καλή, είναι μια κομενούλα έτσι 55 άρα. Αλλά είναι αδύνατη δεν είναι για μένα. Αλλά είναι νοστιμόλα. Τι ξέρω χρόνια. Μιλάμε. Έτσι, αν ξέρω τι ψηφίζει και πάλι εκεί με την NET, μου λέει και ποιο θα βγει, μου λέει. Υπάρχει κανένας καλύτερος Άκου, Τι διάλο τον Τζίπρα δεν το πιστεύει κανεί. Εντύπωση μου κάνει.